Γεια σας. Έχει περάσει ομολογμένος αρκετός καιρός από το τελευταίο εξτλήμπρις, αλλά ε, όπως έχω ξαναπεί, είναι κάτι το οποίο κάνω όταν ε, έχω ελεύθερο ε, χρόνο, είναι χόμπι, δεν είναι δυστυχώς ίσως, επάγγελμα και έτσι όταν οι υπόλοιπες υποχρεώσεις ε, πιέζουν, δεν είναι εύκολο να βρω έκτος το χρόνο, την αυτοσυγκέντρωση που χρειάζεται και την διάθεση πολλέ πολλές φορές, να μιλήσουμε για τα αγαπημένα μας βιβλία. Ε, βέβαια, η πιο παρατηρητική που με ακολουθείται και στα άλλα διδικτή διαδικτυακά μέσα από το Goodreads θα έχετε δει ότι έχω λείψει τον τελευταίο καιρό και έτσι θα φανταστηκατε ότι είχα διάφορες υποχρεώσει όπως και είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως είμαστε εδώ για ένα ακόμα εκστήμπρις γιατί πραγματικά είναι εκστήμπρις το οποίο δεν θα μπορούσα δεν θέλω να το καθυστερήσω άλλο μια και περισσότερη Σιγά σιγά ετοιμάζεται για τις ε, διακοπές και έχω δει στα, σε πολλά από τα αγαπημένα site και ιστολόγια που παρακολουθώ και για τα οποία μιλήσαμε στο προηγούμενο SlimBriest ε. ε, ετοιμαζόνται οι λίστες και προτάσεις με βιβλία για το καλοκαίρι βέβαια εγώ νίκος αυτούς που πω, το ότι θα διαβάσουν είναι περισσότερο θέμα ε, διάθεσης και λιγότερο εποχής ε, Επομένω ε, δεν σημαίνει ότι ε, καλοκαίρι διαβάζω μόνο, πώς να το πω, πιο ανάλαφρα, να το πω έτσι, ε, βιβλία. Και το μόνο πιο δύσκολα. Όχι, αυτό είναι ε, ε, ανεξαρτήτως εποχής του θέλω να διαβάσω. Ε, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για δύο βιβλία, ε, δύο βιβλία από Έλληνες γραφής τα οποία ε, μπορώ να πω είμαι ευτυχής για να μην πω περήφανο που τα διάβασα. Ε, φαντάζει, όσοι με παρακολουθείτε ειδικά στο Goodreads, διαβάζετε τα άρθρα που γράφω που και που στο spoiler alert θα έχετε καταλάβει για ποια βιβλία μιλάω. Να ξεκινήσω λοιπόν από το ε, πρώτο αυτόν ε, και δεν είναι άλλο από το δίτομο ε, έργο Δράκων του Χρήστου Κασκαβέλη των εκδόσεων Μαμάγια. Το βιβλίο αυτό το είχαμε εκδόθηκε κατάρχα το 2015 ε, πέρυσι έχει κλείσει ένα χρόνο και ε, ήταν ε, και με το δυναμικό του θα έλεγα εξώφυλλο και με την γιατί όχι καλό είναι να τα λέμε και αυτά και με την ε, αρκετά ε, καλή στρατηγική παρουσίαση του στα βίντεοπολυγεία στο διαδίκτυο ε, από την ιστοσελίδα του ε, είχε υποπέσει την αντίληψή μου ε, και κάποια στιγμή καταφέρα το προμηθεύτηκα και το ε, διάβασα και ε, μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Ε, η ελληνική ε, λογοτεχνία έχει βέβαια μακρά παράδοση και στον χώρο του φανταστικού, όμως ε, κάτι το οποίο ε, είχα κάνει πέρα πολύ καιρό σχόλιο και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, ε, την παρουσίασή μου είναι ότι ε, πολλές φορές ε, το ελληνικό φανταστικό χώρος του ελληνικού φανταστικού ε, χαρακτηριστηκε από, από δύο ε, τύπου έργα. Αφάνω σημαίνουν αυτά τα οποία α, πώς να το πω, ήταν ε, όχι αναλωνόταν αλλά επικεντρωνόταν σε εσωτερικές ε, αναζητήσεις σε βαριά, σε εισαγωτικά νοήματα, σε ε, δυστοπίες, έτσι, ε, ήταν η μία κατηγορία ε, και η άλλη κατηγορία ήταν αυτά που κυρίως εμφανίστηκαν που έγινε μόδα, α, μετά που έγινε μόδα κάποιες παραλλαγές, κάποιες λαμπηρίζοντες παραλλαγές των Βικολάκων και τα οποία χαρακτηρίζονται από μία, μ, πώς να το πω, αφέλεια α, στη γραφή τους. Ε, Δεν θέλω να το παίξω έξυπνος έτσι, να υποβάσω την λογοτεχνική αξία κανόνως, αλλά ε, πραγματικά ε, η... Ε, οι δύο αυτές τάσεις πιστεύω ότι αδίκησαν για αρκετό καιρό τους, α, γιατί ήταν τη κυρίαρχες, κακά τα και αδίκησαν α, για αρκετό καιρό το ελληνικό φανταστικό και α, έτσι με έκπληξη, διαβάζοντας το πρώτο τόμο ε, δεν είναι σωστό κατηγνώμη ότι λέμε δύο βιβλία επένα με δύο τόμους, το έργο είναι ενιαίο το πρώτο τόμο που τετλοφορείται «Δράκον Γέννηση» Η πρώτη μου σκέψη ήταν και την έγραψα και στις κριτικές μου ότι ήταν ανέλπιστα ε, καλό. Ε, η ιστορία, η ιστορία ε, θα έλεγα ότι ε, ανήκει στον χώρο του φανταστικού με την πιο ευρεία έννοια στο χώρο της ε, ηρωική φαντασία θα μπορούσε κάποιος εύκολο να το κατατάξει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο, πω, δεν είναι τόσο απλά, ε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το φανταστικό στοιχείο. Ε, υπάρχουν πολλά γνώριμα στοιχεία από την ιστορία, έτσι, που, όπως διαβάζει, λίγο, έχει διαβάσει λίγο ιστορία, θα βρει πολλά ε, μεσονική, α πούμε πρωιμό μεσαίωνα, θα βρει ε, πολλά γνώριμα στοιχεία, αλλά βέβαια σε ένα φανταστικό α, κόσμο που θα μπορούσε βέβαια να είναι και ο δικός μας. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που ο συγγραφέας χτίζει τον κόσμο αυτό. Είναι, τον βλέπουμε, και γι' αυτό λέω τον βλέπουμε μέσα από τα μάτια του κεντρικού ήρωα και σιγά-σιγά ε, έχοντας την περιέργεια ε, να δούμε τι θα συμβεί παρακάτω στον ήρωα, ε, Μεταφράμαστε από τη μια σκηνή ε, του έργου. Ε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε με κινηματογραφικού όρους. Έτσι, από τη μια σκηνή, από το ένα κεφάλαιο στο άλλο και παράλληλα μέσα από τα μάτια του ήρωα μαθαίνουμε ε, σιγά σιγά και για τον κόσμο αυτό. Ο συγγραφέα δηλαδή χτίζει, ξεκινάει από ένα κεντρικό σημείο και χτίζει ε, έναν ολόκληρο κόσμο και μάλιστα με την κατάλληλη θα έλεγα αναλογία δράση έτσι ώστε να μην βαριόμαστε να, σιγά, σιγά, να αποκτούμε μια περιέργεια να δούμε τι θα γίνει ε, παρακάτω ε, το, ε, η δράση είπαμε είναι Πάντα έχω παρούς, αλλά μην φανταστείτε ότι συνέχεια μια σκηνή δράση διαδέχεται την άλλη. Η δράση δεν είναι μόνο το πω, φυσική, είναι και διανοητική θα λέγαμε. Αλλά με πάνω περιπτώσει ε, ακολουθεί και μια πολύ ωραία πορεία. Είναι πιο του βιβλίο στην αρχή και όσο σιγά σιγά οριμάζει η ιστορία τόσο αλλάζουν και οι ρυθμοί και πηγαίνουμε σε πιο, σε πιο αργούς, πιο όριμους, ρυθμού. ρυθμούς. Και βέβαια και το σημείο που σταματάει ο πρώτος τόμος είναι ένα σημείο που έχει ολοκληρωθεί πράγματι ένα, το πρώτο μέρος, ένα βασικό μέρο της ιστορίας. ιστορία και να μην σας άρεσε εντάξει, δεν θα αισθανθείτε υποχρεωμένοι Sony και καλά να διαβάσετε και το δεύτερο τόμο του έργου γιατί ε, δεν θα σα αφήσει κάτι το οποίο ε, ξεκρέμαστε να το πω έτσι αυτά τα οποία καταπιάνετε στο πρώτο τόμο λίγο πολύ τα ολοκληρώνει όχι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το δεύτερο έτσι, αλλά ε, μπορείτε άνετα θα είμαστε πρώτο τόμο και αν δεν άρεσε να σταματήσετε εκεί πέρα. Και στο δεύτερο τόμο συνεχίζουμε στο ίδιο ε, μοτίβο και πέρα θεωρώ ότι ο δεύτερος τόμος επειδή όπως είπαμε έχει οριμάσει και ο ήρωας και η ιστορία ε, είναι ένα σκαλί ε, παραπάνω μπαίνουμε πιο βαθιά και στο σκεπτικό των ανθρώπων, στο σκεπτικό με περισσότερο στην ψυχοσύνθεση στον κόσμο ε, του ήρωα ε, γνωρίζουμε ε, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση τον κόσμο που έχει χτίσει ο συγγραφέα και τους ε, ανθρώπους του και σιγά σιγά α, διαπιστώνουμε πως ε, το κομμάτι φαντασία να το πω έτσι ε, κάπου ε, πώς να το πω ε, κάπου αρχίζει και ιστερί και περνάμε σε αυτό που εγώ προσωπικά το χαρακτηρίζω ε, μυθοπλασία ε, δεν θέλω να πω το πώς και το γιατί ακριβώς, γιατί δεν θέλω να κάνω διάφορες αποκαλύψει επί της πλοκής ε, αλλά είναι βιβλίο που πάνω απ' όλα ε, πέρα από το φανταστικό ημί του θέματος πάνω απ' όλα μιλάει για Ανθρώπους για ήρωες σε ε, για αντι-ήρωες ε, αν θέλετε. Δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια ε, είναι ξεκάθαρο το δίπολο καλός, κακός έτσι, υπομείνει ε, να σκαλεί παραπάνω από μια τέτοια αφελή αντιμετώπιση. Ο καθένας έχει τα κίνητρά του, έτσι, βέβαια εμεί θα παρακολουθούμε όλα από την οπτική πλευρά του ήρωα. Έτσι, επομένως ε, υπάρχει αυτή η αντιδιαστολή του. Εάν ο είναι τον θεωρεί κάποιος καλό να ε, δικαίωμά του ε, πάντως ναι, είναι ο ήρωας και έχει απέναντι του φίλου, βέβαια ε, σε μάχους αλλά και εχθρού, αντιήρωες θα έλεγα. Ε, η πλοκή πάρα πολύ ωραία. Ε, να προειδοποιήσω λίγο εδώ πέρα ότι υπάρχουν αρκετές ε, ρελιστικές μεν σκληρές δε ε, περιγραφές, μάχε ε, μάχες κλπ. Επομένω προσωπικά δεν το θεωρώ ε, μειονάκτημα αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποια από εσάς που μπορεί κάπου να μην αρέσκονται σε αυτό, ε, αλλά σε καμία περίπτωση ε, δεν, ε, δεν γίνεται, πώς να το πω, ε, σπλάτερ. Και ξέρω, δεν, είναι, δεν υπάρχει, πώς να το πω, βία για τη βία, υπάρχει ένα σκοπός, υπάρχει μια αιτιολογία. Ε, είναι πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε και στα βιβλία της ιστορίας. Έτσι, απλώς θα αναφέρω για να μην έχουμε γκρίνες ε, μετά και το τέλος είναι ταιριάστο με όλο το έργο δεν απογοητεύει ε, κλείνει ένα τέλος που νιώθεις ότι ε, κλείνει την ιστορία αυτή ε, την ιστορία του ήρω που την παρακολουθούμε από την αρχή ε, δεν υπάρχουν ε, αναπάντα ερωτήματα και ε, στην ουσία σε όλο το έργο ε, αν θέλετε ε, μια α, έτσι, πέρα από το αν ήταν, ε, που ήταν πολύ ευχάριστο στο διάδασμα, ε, κυλούσε όμορφα, άψοδο η γραφή και ο λόγο του συγγραφέα, έτσι πολύ τολή βιβλία γίνει και στην επιμέλεια, άδελθε, ε, αυτό το βιβλίο ε, παίρνει τι διάφορες βεβαιότητε, να το πω έτσι, που έχει ή το ήριο, είτε ο ήριος είτε κάποια άλλη, και κυριοζότητα από τη γεγονή του ήρωα και τις τσακίζει, τι καταστρέφει. Ε, και βλέπουμε ότι οι βεβαιότητες α, δεν οδηγούν πουθενά Και ένα άλλο μοτίβο που βγαίνει είναι ότι α, πολλές φορές α, είναι αυτό που λέμε ότι η αλήθεια πονάει. Πολλές φορές την αλήθεια δεν θέλουμε ή ε, δεν μας συμφέρει να την ε, ξέρουμε ούτε οι ίδιοι. Και λοιπόν ε, το μόνο που έχω να πω είναι διαβάστε το. Ε, οποιαδήποτε εποχή δεν τέθηκε θέμα. Ε, πιστεύω πως είναι ένα από τα ωραιότερα ε, μυθιστορήματα στο ελληνικό ε, χώρο ε, του φαντασίες όπως είπα για μένα είναι μπόνους για κάποιους που λένε δεν διαβάζουν φαντασία διαβάστε το, δεν είναι φαντασία όπως τη νομίζετε έτσι με ε, με που πάνε και σφάζουν δράκους, όχι, δεν είναι τέτοιου είδους φαντασίες ε, σταθείτε σε αυτό που είπα είναι μυθοπλασία τέλος να πω το καλό σε εισαγωγικά σας ταύσα για το τέλος, σε μία κίνηση έκπληξη, θα έλεγα, για τα ελληνικά ε, δεδομένα, ο συγγραφέας και εκδότης, τον εκδόσα Μαμάγια, ο Χρύσος Κασκαβέλης, ε, ξεκίνησε τελή mm. του 15 αρχές του 16. Θα σας γιλάσω τώρα η σημασία, τη δωρεάν διάθεση του πρώτου τόμου του δράκον ένα γέννηση, το διαθέτει από τη σελίδα το dragonbook.gr το διαθέτει δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή για να το διαβάσετε. Και έτσι όπως σχολίασα και στην κριτική μου στο spoiler ε, για το βιβλίο ε, δεν έχετε καμιά πλέον δικαιολογία να μην το αφιερώσετε λίγο χρόνο να, και να του ρίξετε μια ματιά, με δύο κλικ, θα το έχετε στο κινητό, το tablet, τον ηλεκτρονικό αναγνώσιο, στον υπολογιστή σα, ανάλογα που βολεύετε και ε, μπορείτε να το διαβάσετε και επειδή με βέβαιος ότι σας άρεσε, σίγουρα θα περάσετε και στο δεύτερο τόμο, το Dragon 2, η μεταμόρφωση. Έτσι λοιπόν. Ε... Για άλλη μια φορά το μόνο μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια στο Χρήστο Κασκαβέλη και στον εκδοτικό οίκο Μαμάγια για αυτό το πραγματικά εξαιρετικό έργο που μας παρουσίασαν. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα με ένα κομμάτι και επιστρέφουμε. με το θάξετ του Χολστ του... που έχει γράψει για τους γνωστούς πλανήτες και επιστρέφουμε στα βιβλία μας το άλλο βιβλίο το οποίο θέλω να σας και το οποίο έχει εγκληθεί πρόσφατα μόλις πριν από ένα μήνα, πάλι από τις εκδόσεις Μαμάγια είναι το Πνεύματα μια ιστορία της πικρής τροφής από την Ευθυμία Δεσποτάκη της εγγραφένα από την είχα γνωρίσει λίγο στο Φαντάστικον του 2015 μην ξεχνάτε παρένθεση και φέτος Φαντάστικον στο γνωστό μέρος το ίδιο μέρος πάλι το πρώτο ο του Οκτωβρίου έτσι πιστεύω θα σας δω όλους εκεί έτσι λοιπόν όταν διαπίστωσα ότι ε, ε, ξέδωσε βιβλίο και ε, μάλιστα με θεματολογία που πάλι ε, κινείται στο το χώρο του Φαντάστικον θα λέγαμε ναι, ε, έσπευσα να το αγοράσω. Η Ευθυμία Δασπονδάκη συμμετέχει από τη Δευτερία σε μια ομάδα α, παιδιών, παιδιών ναι, σε μια ομάδα εγγραφέων οι οποίοι έχουν αυτό το σκοπό να φέρουν μια ανανέωση. Αυτό που και στο χώρο της καλογραμμένης α, φαντασίας α, και έχουν ονομάσει την α, ομάδα τους. RP, έτσι, ε, το τι σημαίνει αρπη και λοιπόν θα σας παραπέμψω στο βιβλίο και στο site για να, τα, να έχετε και λίγο περίεργη έτσι είπαμε να παίξετε και λίγο μόνοι σας να ενδιαφερθείτε να μην σας τα έχω όλα έτοιμα εδώ πέρα πρόκειται βέβαια για ένα Πολύ πιο μικρό, ένα διήγημα, νοβέλα αν θέλετε, μόλις 300 σελίδε. και τέλος σε σχέση με το νεπικό διαστάσιο, έτσι το δίτωμο δράκον που σημείωσα προηγουμένως, εδώ είναι μια πιο μικρή ιστορία. Παρ' όλα αυτά και από αυτή την ιστορία έμεινα εντυπωσιασμένος το φωτοδράγων γιατί λίγο πολύ ε, είχα ε, κάποιες προσδοκίες αλλά έμεινε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένος και πραγματικά αν θέλετε κάτι μικρόλαφρή και σύντομο στον χώρο της ελληνικής φαντασίας ε, σε γνώρι μου ομοιοπόδια να, χωρίστε ένα βιβλίο τώρα για το καλοκαιράκι σας το οποίο άνετα στην παραλία, και θα το δικήστε να το διαβάσετε στην παραλία, σε δύο-τρία απογεύματα στον μπαλκόνι σας μπορείτε άνετα και χαλαρά, με καλή μουσικούλα να το ε, διαβάσετε. Ε, ο κόσμος, ένας φανταστικός κόσμος τον οποίο ε, διαδραματίζεται η ιστορία που μας δηγείται συγγραφέα, είναι ένας κόσμος που θυμίζει τα ελληνιστικά Βασίλια, τα βασίλεια των επίγονων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ε, κάπου εκεί βρίσκεται ε, το τεχνολογικό στο πούμε, πίπεδο και η όλη δομή ε, του κόσμου. Ε, φυσικά, όπως θα περίμενε κανείς, ε, ε, υπάρχει από ένα τέτοιο κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλέ ε, να το πω έτσι, παραπολά πάρα πολλά ήθη, έθιμα και συνήθειες. Ε, εδώ πέρα ε, κάνει σαφή την παρουσία της και την επίδρασή της η μαγεία έτσι, και όχι με ατσούμπαλο και ενοχλητικό τρόπο δεν είναι πολύ ωραία με το σύνολο, επηρεάζει χωρίς να γίνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο εδώ πέρα ο ήρωας αντιμετωπίζει ε, τις ενδειξότητες και καταφέρνει να αντιπαλέψει έτσι, και να εκτελέσει τις, α, πώς να το πω, τις αποστολές του, να επιτύχει το σκοπό του, ε, θα λέγαμε. Θυμίζει, σε όσο ασχολείστε με το χρόνο του φαντιστικού γενικότερα, θυμίζει λίγο παιχνίδι ρόλων. Ε, γιατί ασχολούμαι mm. με το παιχνίδι ρόλων και μου πολύ και θυμίζει ε, όντως παιχνίδι ρόλων ε, ο κόσμος ο οποίος ε, αυτό ενισχύεται και την άποψή μου και από τον κόσμο ε, που είναι πάρα πολύ πλούσιος αν, αν σκεφτείτε ότι ξεκινάτε στο βιβλίο θα βρείτε έναν ε, πολύ λεπτομερή ε, χάρτη αλλά και ένα σωρό ονόματα πόλης, λαούς, και το οποία, ε, από όλες και από τα οποία ελάχιστα <laughs> Ελαχιστότατα θα έλεγα παίζουν ρόλο στο, ε, στο βιβλίο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ ε, μεγαλύτερο. Τι έχει την αίσθηση ότι απλώ έξερε την επιφάνεια ε, σε αυτό το βιβλίο και δεν ξέρω ποιο είναι ο σκοπό τη ευθυμία. Την οποία ελπίζουμε κάποια στιγμή την έχουμε και εδώ στο εξλήντριε. Δεν ξέρω είναι ο σκοπό τη, όμω σίγουρα εγώ θα ήθελα να συνεχίσει αυτό τον κόσμο γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον. Ε, εδώ είναι και το μικρό μου παράπονο και όχι μόνο το δικό μου από το βιβλίο, θα ήθελα να είναι λίγο, λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή έχει τόσο υλικό και τόσα πράγματα που άνετα, αλλά τόσο θα μπορούσε ε, να είναι. Αυτό εντάξει ε, μπορούμε να το σε επόμενο βιβλίο γιατί ε, η καλλιτέχνη... Κάθε καλλιτέχνης και ο συγγραφέα έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο δομεί και δίνει μια ιστορία. Και φυσικά θα έλεγα ότι ε, ο ήρωας ε, είναι ένας ήρωας της δράσης, θα έλεγα περισσότερο, ε, δεν, ε, είναι και κέκτη του Ιουλίου τέτοια, που δεν έρχεται τόσο αντιμέτωπος με, πώς να το πω, ε, δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά, μάλλον γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, αλλά δεν μπαίνουμε πάρα πολύ βαθιά στα διλήμματα του, στη ψυχοσύνθεση του, δηλαδή δεν αναπτύσσεται στο 100% που θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Και γενικά ο κόσμος έχει αυτή την αίσθηση ότι, ας πούμε, είναι σωστή, αυτή... ναι, θέλω κι άλλο, θέλω να μπω πιο βαθιά σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια έχει το πλεονέκτημα ότι διαβάζετε ευχάριστα ε, από όλους ε, άνετα ε, μπορείτε να το, όπως είμαι, το ολοκληρώσετε σε λίγο χρόνο και δεν θα, δε θα σας προβληματίσει ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σημείο θα σας προβληματίσει βέβαια θα δείτε πολλά ε, τίθενται διάφορα ε, ηθικά να το πω έτσι, ε, ερωτήματα αλλά όχι με την ένταση ε, όχι με ιδιαίτερη με πάρα πολύ μεγάλη ένταση που θα άλλαζε το χαρακτήρα του βιβλίου παραμένει περισσότερο στο ε, στο action, στη, στη δράση ε, στην αναζήτηση και θα δείτε να παρελάβουν γνωστά σας, ε, από οικεία, θα έλεγα, από τους ελληνιστικούς χρόνους, ε, αντιλήψεις, έθιμα, ε, εφευρέσεις και άλλα διάφορα. Ε, είπαμε υπάρχει και μαγεία σε αυτόν τον κόσμο, έτσι μη είναι πιο ξεκάθαρα φανταστικό το βιβλίο. Και σίγουρα με έβαλε σκέψει. σκέψεις να ενδιαφερθούν και για τα άλλα βιβλία αυτής της γραφικής ομάδας της Άρπις. Ε, αυτά έχω να πω. Το προτείνω, το έχω προτείνει σε αρκετό κόσμο, περιμένω να το διαβάσει και κάποιος άλλος από τους γλωστούς μου να μου πει αν το άρεσε. Πάντως, ε, ναι, κυλά ευχάριστα ε, και όστέλετε θέλετε, μου, κάτι, ε, μια περιπέτεια στον χώρο της φαντασίας, μεσονική αρχαία, της αποχής φαντασία ε, του συστήνω και αυτό ε, πάρα πολύ. Ε, και να πω, Ξέρω πω, και για τα δύο, και για τα πνεύματα είναι και ε, α, θεωρώ καλή για πρώτο εμφανιζόμενο. για που μου ζευγεί κιόλα, και η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή. Ομένω ε, ε, δεν θα σα στενοχωρήσει να το πω έτσι. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το εξλήμπρις. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα ακόμη κομμάτι να πω το Intended Force του Kevin MacLeod να πω ότι όλα τα κομμάτια που ακούσαμε σήμερα και η εισαγωγή και το Factor του Halls αλλά και αυτό το τελευταίο είναι από τον Kevin ότι Το site του είναι το Incompetent και διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons έκδοση τρίτη και προτείνω να τα αναζητήσετε και να στηρίξετε τέτοιες προσπάθειες. Από μένα, γεια σας.